Από την έκτη πρωινή σήμερα απαγόρευση, ε. ε τι να κάνουμε. Η έκτη πρωινή είναι σημαντική. Το είπαν οι λιμοξιολόγοι. Ναι, το είπαν. <laughs> δεν, δεν. Καλά, άμα άμα δεν το είπαν οι λιμοξιολόγοι, γιατί μιλάμε κυπριακάν. Είμαι από το με και μ' αρέσει να μιμούμε ζώα. Μπορώ να κάνω καλά τον αιτώ. Τσιου, τσιου. Δεν ξεκίνησε έτσι και Πάντως μαλάκες να γιατί θα σε μια μόνο Επιτέλου, να κυκλοφορούμε σε έξω στου δρόμου, πολύ μαρέσει. Τι έχουν έχουν περάσει που όλων και. θα μείνουν Η αφορμή Βρέθηκε η αφορμή, κατασκευάστηκε η αφορμή και όλα πάτα στο τώρα. να τα αυτά μετά. Δεν είναι σε νου χέρι. Στο δικό μα χέρι είναι. Όλα γίνονται. Yeah. Ωραία, πώ το λέει, καλημέρα. Τι γίνεται, Πολλά. Τι λέει τώρα, Δόξα τω Θεώ, Πάμε καλά. Δόξα τω Θεό. Mm -hmm. Καλά πάμε. Ναι, ναι, ναι, ευτυχώ Έχουν... Παναγία. Έχουν καμιά σχέση με την πραγματικότητα όλοι αυτοί, Όχι. Όχι. Δεν χρειάζεται κιόλα. Να σου κάνω μια... Να κάνω μια πρόταση. Μομφή. Μα εγώ πώ Γιατί δεν μαζεύονται όλα τα στο Εκεί ο... είναι. Εκεί ο... <laughs> μην, μην ο που δεν είναι Ρουφ a Bruno la pedía. Να σου πω πώ νιώθει. Καλά. Με τη, εννοώ με την νομιμότητα που ο νόμο είναι για όλου και τέτοια. Πώ πολύ, πο, πολύ καλά, γιατί όπω ξέρουμε ισχύει κιόλα αυτό. Ο νόμο είναι για όλου. Όλοι οι πολίτε είναι ίσοι ενώπιον του νόμου. Ναι, ναι, και για του κόλπου. Σωστό. Έλα να σου πω, εκείνο ο γέρο, τι ιστορία είναι να πούμε, τι ζωή τραβάει με τα πανεπιστήμια και βγαίνει και κάνει τέτοιε μαλακίε δηλώσει. Ποιο γέρο? Ο, να... ο γέρο που ήταν προχθέ, που βγήκε και έλεγε τα κολόπεδα να τα σκοτώσουν. Α, αυτό ο τα γέρος, και Ναι, ναι. Ναι, δέκα αλέχτες. Εσμένα από τα πανεπιστήμια έχουν κάνει το δικό τους. Καλά τους έκανε. Γα*** σε ξύρωτε από τα κολόπεδα. Κάποιος θα τραβάει. Γενικό, δεν έχουνε καραντίνα, σπίτι. Δεν έχει να κάνει και πολλά πράγματα. Ασχολιέται με πράγματα που δεν τον αφορούν. Σωστά. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Τι ακούω ρε φιλέ, τι γίνεται με τα εμβόλια. Τι γίνεται, Ξέρω εγώ Όλα λέτε... καλά, σα χαιρετάνε. Ναι, δεν είναι ασφαλή, τι γίνεται τώρα. Δεν είναι αποτελεσματικά. Και η ιδέα. Δεν είναι αποτελεσματικά. Και... Το Κυριάκο που τον βλέπω καλά φαίνεται. Ναι, αλλά. Δηλαδή δεν είναι ναι, χειρότερα ναι... από ό,τι πριν, να το πω και έτσι. Που ναι, έχει κάνει ναι. και τι δύο δόσει. Ναι, η ιδέα του όμω για το διαβατήριο εμβολίου τι θα γίνει τώρα, Θα πάει στα σκουπίδια. Ωραία ιδέα, ρε φιλέ. Το φοβάμαι κι εγώ, το φοβάμαι. Δεν μα ακούν οι Ευρωπαίοι, Μάει, δεν καταλαβαίνω γιατί. Τόσο τέλεια οργανωμένοι, δηλαδή υποφοβάζω. Ιδέα. Εγώ, φαντάσου, που είμαι 41. Θα έρθει η σειρά μου να κάνω το εμβόλιο, αν συνεχίζαμε τα εμβόλια, σε δύο χρόνια. Mm. Έτσι. Μέχρι τότε τι θα έκανα, το σκέφτηκα, να αυτό. Το σταυρό σου. Α, ωραία. Θα έπρεπε να πληρώσω, α πούμε, για να κάνω τέτοια να έρθω στη χώρα ή να κάτσω σε καραντίνα. Αυτό δεν είναι, αυτό δεν είναι discrimination που λέμε εδώ στην αγγλική. Discrimination, σου μίλησα yeah. εγώ ποτέ έτσι. <laughs> δεν είναι διάκριση. Συγνώμη δηλαδή. Discrimination, μου. φίλε μου. Είναι discrimination. Μην το συζητά. Yeah. Το άλλο, δηλαδή. Το χειρότερο δεν είναι αυτό. Το χειρότερο είναι ότι πάει το discrimination σύννεφο. Και Αυτό με ενοχλεί εμένα. Όλοι αυτοί που έχουν κάνει το εμβόλιο μέχρι τώρα, δηλαδή οι 80, έτσι. Ναι, ναι. Τι δεν τρέξουν να, να πάνε διακοπέ στην Ελλάδα. Πρώτοι-πρώτοι δεν θα έρθουνε. Αν θέλετε να ακούσετε μια συμβουλή, κλείστε από τώρα. Γιατί στην Ελλάδα φέτο το καλοκαίρι δεν θα βρίσκεται ούτε σκαμπό. Μα τι φοβερή ιδέα ήταν αυτή με το, με το διαβατήριο, δηλαδή το εμβολιασμό. Τέλεια ιδέα. Φοβερή. Δεν πιστεύω να είστε τίποτα σιριζέο. Όχι αγόρι μου. Πα <laughs> Όχι, δεν την πάτσα. Να σου Φιζέω. πω. Πολλά είναι Όχι, Αγόρι, όχι, όχι. Ειλικρινά δεν έχω ψηφίσει ήδη στη ζωή μου. Ούτε πασόκ. Να σε καλά, Πάντα γερό, Νάσο. Σου πω, πότε θα κάνουν ένα. Ξεστεριά, άστο, κ... θα αργήσει. Ε? Α, τίποτα, νόμιζα. Ξεστεριά, για ξεστεριά δεν είμαστε κοντά. Όχι, δεν κάνει ξεστεριά. Ένα γκάλουπ να ρίξει σε εμά που είμαστε τόσο πολύ πλούσιοι που παίρνουμε 800 τάκα σύνταξη, δεν μα έδωσε ούτε ένα αρχείο. <συντήριο>... Και πού <συντήριο> τα χαλά, αγάπη μου, γιατί να πάρει παραπάνω, πού τα χαλά, πε μου. Να πληρώσω, ρε θυματίο. Δηλαδή... Τι να πληρώσει, έχει να τα χαλάσει, αφού δεν βγαίνει μέσα είσαι. <συντήριο> Απαγορεύεται. Πρώτη φορά στη ζωή μου έχω καταλάβει ότι όποιο έπαιρνε πάνω από χίλια τόσα. Ευρώ έπαιρνε βοήθημα. Εμένα που μου κόψανε που έπαιρνα 800, μου κόψανε το ΕΚΑΣ, e μου κόψανε το δώρο. Και τώρα <συσίλω> παραπονιέσαι δεν βλέπετε. μπορώ αυτή τη μύρλα, αυτή τη μιζέρια σα. Χριστέ μου, την κατανόηση. Λοιπόν, ακούσαμε και μην τρέχει. Λοιπόν, από τούτη στιγμή και μετά, πρέπει ε... να μάθετε να το γλεντάτε στη μυζέρια σα. Ναι, θα π... και φαίνεται σε δύσκολη π... θέση στην κυβέρνηση. Θα, θα μάθετε να μην πω καμιά κουβέντα. Βρήσε λίγο, τσιγκλάω. Ναι, από αυτή στιγμή και μετά, Πρέπει να θέσει υποψηφιότητα για να εκπροσωπήσει εμά τον άμαχο πληθυσμό. Εγώ? Εσύ, ποιο? Εγώ Εγώ γιατί? Εσύ, γιατί είσαι δημοκράτη. Εγώ είμαι δημοκράτη. Όχι νέο δημοκράτη. Είμαι εγώ δημοκράτη γενικώ. Έτσι, δείχνει. Ω. Oh, δεν ξέρω. Ο κ. Βασίλης τι έγινε εσύ, Αποστόλιο. Καλά, σε χαιρετάει. Πέθανε. Όχι, ζει το μύθο του. Δεν ξέρω. καρατίνα, δημοκράτη. Ζωάρα, κάνει διακοπέ όλη την ώρα που το χάσει, τον βρίσκει. Στη... Δεν ξέρω πώ μετακινείται, την κάνει τη δουλειά του πάντω. Έτσι στην περιοχή δεν τον βλέπουμε πουθενά, ρε παιδί μου να πει: Έχουμε πάει την πλάκα μα. Δεν είναι εκεί, παιδί μα, την πάτρα με παίρνει. Ναι. Α, την πάτρα σου έχω παρμένο. Δεν είναι εκεί, μόνο στην πάτρα δεν είναι. Α, όλη την ώρα βόλτε κάνει, δεν ξέρω πώ το διάλογο μετακινείται. Τάχει, πάρει μου φαίνεται από σένα. Η λαμογιά πάει και έρχεται να πούμε. Ε, πατρινόσου, ξέρω εγώ. τα ξέρει καλύτερα. Λοιπόν, έλα, χάρηκα. Το 1993 σαν σήμερα παρουσιάστηκε η τιμημένη 93 ΑΕΣΟ. Θέλω κάτι χαιρετίσματα λοιπόν στα φιλαράκια μου και. Το επιτέλου. Αλήθεια τώρα, αλήθεια. Αλήθεια, αλήθεια. Το ότι να κάνει reunion τη παλιοσυρά. Όχι, έχουμε κάνει. Πόσο κολλημένο. reunion. Για όλου ο στρατό είναι μια περίοδο που ιδανικά θα ήθελε να μην έχει γίνει. Άφτερε, φιλέ. Μια χαρά είναι το στρατό. Για σένα, φιλαράκο. Για εμά όμω που έχουμε πολεμήσει στο σύνορο, έχουμε φυλάξει. Τελούσαν κι εγώ στα σύνορα ήμουν κοντάς Κάξτε εγώ εκεί κάπου Ένα σύνορο ναι εντάξει Σύνορα είναι και ο χολαργός Με το ψυχικό Σύνορα είναι Όχι, όχι. Εγώ ήμουνα 14 μήνε στα Σέρβια στην Κοζάνη. Ε, απλά έκανε να ταιριάξουμε πάρα πολύ, ρε παιδί μου, όλοι φαντάρι. Δηλαδή ε, είμαστε ακόμα παρέα. Κάνατε τον έρωτα. Ε, τι κάναμε, Τον έρωτα. Ποιο, Τον έρωτα. Όχι. Δεν... Πώ ταιριάξα τη φαντάρι! Ταιριάξαμε, ρε παιδί μου, τα χνότα μα. Τα χνότα σα, ο ένα τον άλλον. Κατάλαβα. Λέει, λοιπόν, απλά ναι, δεν τον έσαι έρωτα, το, το πιασα. Ναι ναι, ναι, ναι, ναι, επειδή ήσταν και στην Κοζάνη. Μαζέψατε τον Γρόκο. Είχαμε και ένα δόκιμο από τον Κρόκο. Είχατε και ένα δόκιμο. <laughs> κατάλαβα, <laughs> κατάλαβα. <laughs> κατάλαβα. Χνώτα, μαζεύαμε τον Κρόκο, κοζάνι. <laughs> θα... Όλα καλά, <laughs> παλιοσυρέ. Τώρα πάνε. που έχετε μεγαλώσει και κάνατε όλοι οι παιδιά, οικογένειε και έχουν φύγει οι ενοχέ, έκανε το χρέο στην κοινωνία. Έλα. Κάπως έτσι, κάπως να μαζευτούμε, έτσι. να χνοτήσουμε πάλι. Το... το κακό ποιο είναι, ότι... ότι δεν συζητήσαν για εκπαίδευση στα νέα όπλα. Α αυτό, δεν πιάνε νέα όπλα. τώρα, νέα όπλα. Εμά περιμένουν <laughs> από εμά για νέα όπλα. Όχι, δεν κατάλαβε τι Όπλα. Τι εννοεί όπλα. Ε, όπλα. Ε, γέροντα όλο του, με... του καθενό. Τα χνότα. <laughs> όπλα. Συντίασαι τα. <laughs> Δουλεύουν κανονικά όλα αυτά. Λοιπόν, το θέμα είναι ότι είχαμε και μυτσοτάκι τότε και μυτσοτάκι τώρα. Το κακό είναι ότι και τότε ένα σαμαρά έριξε το μυτσοτάκι και μου χάλασε το βίσμα μου γαμό Το είχα ένα σπίτι μου τέλο πάντων. Και μετά έρθει ο Παπανδρέου, ο μεγάλο ο Ανδρέα, μα έσωσε που φάγαμε ψωμί. Και σα έστειλε σπίτι σου. Λοιπόν. Εννοείται. Αλλά τώρα δεν υπάρχει Παπανδρέου για να πει ότι θα Ο Μιώχος Αμαράς, τον δεύτερο Μητσοτάκη Πρωθυπουργό Για να αρθεί κάποιος Παπανδρέου Πώς δεν υπάρχει Παπανδρέου, μια χαρά υπάρχει ναι. Ετοιμάζεται ο αντρίκο να κατέβει Ποιος Αντρίκος Ο αδερφός του Γιώργου, ο Νίκος ποιος είναι Ένας από τους δύο ετοιμάζεται να κατέβει Καλά εντάξει, <laughs> το τερμάτισε Τώρα, <laughs> τώρα, τώρα, τώρα. <laughs> περίμενε Γεια, <laughs> για, για. για. <laughs> Έλα καλέ! Ε, μπορεί να έχω τώρα μην είπαστε κολοσκασμένοι που λένε ένας δημιός, όχι κολοσκασμένοι, κολοσκασμένος είσαι? Ναι, μάρκα, είπα εμωροϊδες και τέτοια, ξέρεις, γιατρό ψάχνουμε. Α, σε πιάνουν οι ομορροϊδες σου. Με πιάνουν οι ομορροϊδες σου. Όταν σε αντικρίζω και βγαίνουν οι αδυναμίες μου και τότε εγώ δακρύζω Με οι ομορροϊδες σου. Όταν σε κοιτάζω των λόγους δε πιάνετε Ξέρω, ξέρω, ξέρω. Να, να σου πω μια αναδρομή τώρα έτσι, να θυμηθούμε λίγο τα καλά τη πάρετος δεξιάς που έλεγε και ο Σχορέμπενης. Ο Αβραμόπουλος είχε κάνει ένα ακόμα με κάτι βέρες, με τη Βόζεμπερκ ήταν της πρόσεπως. Εξαιρετικό και, ήταν και... αυτό. Μητσοτάκι και πάει στεγοντάς είχε κάνει το Συμμαχίτιδες και Συμμαχίτες με μια ηλιά, εάν το θυμόμαστε Ωραία, πάμε παρακάτω! Ο Σαμαράς είχε κάνει ο Αλήτης Προδότης Αντώνης Σαμαράς, είχε κάνει την πολιτική Άνοιξη! Αχ, ωραίες εποχές! Είναι, αχ, είναι; μάνα μου, Πασόκ, ωραία χρόνια! Ε, άρα λοιπόν, όλοι εσύ δεν φύγουν κάποια στιγμή εβδομάδες, Όπω <σιάζει> και αυτοί που βγήκαν και πήγαν στην Κρυσία και οι και ξαναγυρνάνε. Ο δεξιό, άδεια να πάει πιο δεξιά. Απλά είμαστε τόσο μαλάκες, γενικά σαν λαό, άνο λαό και χωρί νυμνή, και τα ξεχνάμε. Είχα τύχει μάτα μου ότι πακογιάννη, θεοδόρα τώρα πακογιάννη, μισοτάκι κούβελού, είχα χατήσει στο εμπλό, Μα του που το παίζω και στο για Ναι, <σπάει> ναι, <σπάει> <σπάει> <σπάει> <σπάει> <σπάει> <σπάει> Άραμε σχολείς Αν άκουγες από σ' μου τι έλεγε για την Νέα Δημοκρατία δεν είχα να τη γράψω την κα**λα και μετά από τρει μήνες θα στήριξα στο πατρί Λοιπόν, είναι το σύζυμα και α και ου και δάπνο δου φουκού Φιλιά Εχθέ ήταν η μέρα που ο Θεό έριξε την καρατιά του, μας είχε. Ο Καντονά. Ναι, ναι, ναι. Η χθε έχει πει μετά από αυτό. Και πέρασε στην ε... ιστορία για πάντα μετά από αυτό. Ε, βέβαια, εκτό το είπε. Το μόνο που λυπάμαι είναι που δεν τον χτύπησαμε πιο δυνατά. Και προσημεί του να πούμε και κάτι για το επαγγελματικό ποδόσφαιρο. Ότι τότε τον είχε στηρίξει και ο προπονητή του και όλοι οι συμπαίκτε του. Γιατί αν ζητάγε συγγνώμη θα έπαιρνε δύο μήνε τιμωρία. Ενώ αν δεν ζητάγε συγγνώμη θα τρώγε 8. Και του λέγανε όλοι μη ζητήσει συγγνώμη και α το πρωτάθλημα. Και ο call, γιατί ήταν Μαύρος και ο Roy King γιατί ήταν ο Ιρλανδός και ο Ferguson γιατί είναι σύντροφος. Σα ακούω πάρα πολλά χρόνια ή κάθε φορά, όλε οι εκπομπέ βασικά. Απλά προχτέ στην εκπομπή που είχατε, ο Θήμιου ο δικό σου εκεί πέρα, από μόνο του, μια φράση εκεί πέρα που είχαν μια συνέντευξη με τον Μπάτσο και τον Σεριζέο, τον άλλον που λέγανε για τα ναρκωτικά στι σχολέ. Δεν ξέρω το άλλο. Εκεί πέρα. Με τον Ηλιόπουλο, ναι. Ναι, ναι. Υπέφερε εκεί πέρα σε ένα ψηλό αμάρτημα. Γιατί από μόνο του την κουβέντα και έριχνε ευθύνε στου Σεριζέου ότι δεν κάνα τίποτα αυτή τη 4,5 χρόνια. Ενώ η ουσία τη κουβέντα ήταν τελείω διαφορετική από αυτό. Που μόνο και εκείνο. Αυτό ήθελα να πω. Ποια ήταν Είμα η ουσία τη κουβέντα, Η ουσία τη κουβέντα ήταν ότι ο Ιλιόπουλο. Ο Ιλιόπουλο του παιδεύει... είπε ωραία και γιατί το συλλαμβάνεται. Συμφωνεί, ναι, ναι. Η αρχή όμω τη κουβέντα ήταν ότι δεν έδινε τα στοιχεία ο Μπάτσο για το ότι ο το μεγαλύτερο τζίρο γίνεται στα πανεπιστήμια. Και αυτό το πώ συνέχισε ο Ιλιόπουλο ήταν ειρωνικό. Δεν ήταν καθ' αυτού πάνω στην κουβέντα αυτή. Οκ, okay, μπορεί να ήταν αυτή η αρχή τη κουβέντα. Το σχόλιο αλλάζει από αυτό. Όχι. Όχι. Όντω τόσα είναι. χρόνια τι κάνανε αφού δεν υπήρχε ε, άσυλο. Α, μαζί σου. Ε, ωραία, α, παιδεύω, μαζί αυτό και... ήταν το σχόλιο. Τι θε τώρα. Λάθο ήταν για μένα και στο λέω και στο πρέπει να στο πω και αντίλα. Να μη σου είσαι πρώτο. Αν είχε ακόμα λίγο χιούμορ αυτή η κυβέρνηση που έχουμε, τη δημοκρατική, δεν θα ήταν ωραίο όταν θέλουμε μήνυμα για τα ψώνια να βγει ο, ο τάσο τρίφωνο να λέει Ωρολόι! Oh, και μετά να βγει και η καγιά να λέει ο Άδωνη Παληγουρεύεστε! Και στο τέλο η καγιά να λέει Δεν θα προλάβει για μακιλιά και μαγιά. Πιο γρήγορα, πιο γρήγορα δεν έχει χρόνο. Ε, αυτό περίπου που λε το κάναμε χθε στην Ελληνοφρένεια και το λε αδικό σου. Δεν το είδα, ρε, μα... Έλα ρε, μπράβο. Δεν παίζει η Ελληνοφρένεια στη λέω αγόρη μου γι' αυτό δεν σε βλέπω, θα σε ακούσω κονσέρω, Από τη Δευτέρα Χρωστάω σήμερα δεν τα κοσόλα. Τι να πει ο Τάσος Τρίφωνος είπες όμως δεν άκουσα. Ρολόι. Ρολόι. Α, οκ. Okay. Εντάξει, άντρω.